όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Η Ιωάννου Γρυπάρη Σκαραβέη 1894-1899 Ψυχή. Σαν άστρου τρεμοφέγγισμα ψυχή στη σκοτεινά σου, το μουχρομα ισίθα μέσα στα πόσια δάση. Αντίκρισε τον έρωτα στο γλυκανάβλεμά σου. Ξεχνάς τη γη και αυτό γιασαι τα ουράνια έχει ξεχάσει. Κανόνυρο τον έβλεπε που οι πόθη σου είχαν πλάσει. Μη δεν πετούσε αληθινά με νυχτή σου το φτερωτό σου τόνηρο, βαθιά να ξαποστάσει και φέρει φως στη νιώτη σου και φλόγα στην καρδιά σου. Μα ο πόθος σου ξεχύλισε κι άναψε στο λιχνάρι. τις γνώσεω το ξινόμυλο σε λάμπασε παρθένα κι είδες, δι σάρκα ζωής να πάρει γιατί μπορεί στο πολύ φως, που σαν μπουμπού και ανοίγει τα μάτια τα παρθενικά, τα βαριοκοιμισμένα, το πιο γλυκό μας όνειρο καμιά φορά να φύγει. Νεφελοκόβει η συννεφιά, κίλιο χρυσό προβάλλει, σκορπάει την άχνη πόκρυβε του ερωτευμένου κόσμου. Τα τόσα τα γητέματα, τα τόσα χλωρά κάλλη. Ήμουν τυφλή και ανάβλεψα, τυφλή και σε ίδρα μου. Περίσχια αγάπη η χάρη σου, και δύναμη μεγάλη. Στην αβασίλευτη ομορφιά Πανάστησε σε μπρός μου Σ' αυτήν στην θερμή και ερωτική ναγκάλη, Σφαλώ τα μάτια Κι άθελα με ρίχτη μου Ας ο χάρος Σε ξανθού και αζάρω τους κροτάφους Το κρίσταλο του δάχτυλο Να αγγίξει τώρα πρέπει Που να βαστάει το όνειρο Βαθιά και με στου τάφους Γιατί με πόνο Στα βαριά τα χρόνια Δίχως πόθο, δίχως αγάπη Ασπρό γριά με βλέπει Σε σταχτοπέπα γωνιά Σαν έμιε μπρος να κλώθω Κρίνος και ψυχή. Ψυχή φρουμάζει, κόκκινη ψυχή σαν αιμοστάτη. Στρώμα ζητάει του ύπνου της, τη τη μυροφόρα γκάλι κρίνου που περιλάμπιζε με τα ναυτέρια Κρίνου που έχει γι' αυτήν κλειστά τα νέσερτά του κάλι. Τέτοιο και με στη σιγαλιά τη νύχτα τη δροσάτη σε σέπετα η ολόψυχο και ο λογισμό μου πάλι. Μη σου ταράζει τα όνειρα Κι ίσως θα ρίσω μπά σου Πόσο χαϊδεύει ανάλαφρα Το ωραίο σου το κεφάλι. Θα σαν η φλόγα του Στο πιο γλυκό σου βήθος Που η μαγιωμένη Ξάπλωσε βραδιά στο αγνό σου στήθος Κάτω από τα πέφκα τα παλιά Ή κάπου σέρμο βράχο. Κι αν κάτι μάθεις γύρω σου Θερμά να φτερουγίζει. Μου δώσω ήχο θάκουε Σαν ξένο αυτή βουίζει. Θα πει το χέρι φέρνοντας στο μέτωπο «τι να έχω». Ηλιόγαβαλο. ροδοθάνατον. Η τριμερούσο η μοίρα. Πέτο στερνό τραγούδι σου, αγλίκαν καρδιά. Κι όλο ανεβενια ακράτητα η μυστική πλημμύρα. Που αφρίζει με ροδόφιλα και πνίγει με βοδιά. Ποιο σε είπε νεκροθάλασσα, ατάραγγη και στήρα. Κύμα που σώνεται κρυφό στην άκαρπια μουδιά. Κι εσύ είσαι στρωμένος φτωχού, μια εις νυχτιά σπορφύρα, Για τη ζωή μου ολάκερη μια ερωτική βραδιά. Ήρθε η αράθυμη ψυχή σακρογελιά και στάθη, Όπου φεγγάρι απόκρυφο τραβάει φυρονεριά Και την ξεσέρνει, ανείδεει, στη θάλασσας στα βάθη. Μα δε σου βαρηγνώμησεν αγάπη ούδε κοι κάτω, Κι αν στην καρδιά της κόρπισες με τόση απλοχεριά τα ρόδα του ηλιογάβαλου, τα ρόδα του θανάτου. Γέρνει από ψηλά το εφτά δίπλο Ξύπνα, Ροδόπη, τα αυγινό δροσόπαγω Του ύπνου τα ποκάρωμα. Ξύπνα κι ασπρογαλιάζει Θα μπω σ' ακόμη περουζές Το γλυκό χαραμέρι. Ρόδα και ρόδα Ο ξανθός ο ήλιος θα σου φέρει Σαν την αγάπη του παλιά Πιο νέα απ' το χαλάζει. Επρόβαλε και με φιλί Στο μέτωπό σου βάζει Στεφάνια δροσοστάλαγα το ερωτικό του χέρι. Νύχτα στα ποροφάραγγα ακόμα βασιλεύει. Τα σγουρά δάση, οι λαγαδίες δεν βλέπουν ήλιου αχτίδα και ω τριμών χαμόσυρτός στα πόδια τη ζαλεύει. Μα η ροδόπη ξέφωτη στυλώνει την κορφή της με ουρανής και απάνω της ο άνδρος σε φιλαρόδου ο τερνός γυαλίζει από σπερί της. Ερικίνη. Όσα καράβια τα νερά τη Μεσογείου σχίζουν, σαν περιστέρια ολόα πραδιπλώνουν το φτερότον μπροσου, Ερικίνη. Και ξανθή μητέρα των ερώτων, σε σελιβάνιαχνο βάνιο αχνό στι σου χρυσών κομίζουν. Καλό ταξίδι, ο οεύπλια, του δίνει και αρμενίζουν, πρίμα με το βοριά και πάλι πρίμα με τον νότον. Στην αγωνία της δε δεχύνουν τον υδρότων και τα γαθά στα πέρατα της γης που θησαυρίζουν. Τώρα γυρνάει Φεδρός, ο Ναύτης και ο Καραβοκύρης και πριν σημώσει ολότελα το πλοίο, εκεί στο βράχο τους περιμένουν η Μαργό, η Γαλανθής και η φλήρης. Πολύ Μαργό μου αγαπώ, μ' καρδιά μου μένει, γιατί... Έτσι πάντα βοηθώ την Αφροδίτη Νάχο Της κόρης μοιάζεις Που πιστεί στην ύμβρο με προσμένει Ασφάλτου στρώματα η μακόρ Και πίσα συψωμένη Στην εκρηθάλασσα βαθιά φεγόβολη γιορτάζει Μες στη χαροκοπούν Του αντίπα οι καλεσμένοι Κι όξω γυαλοπερίγαιλα Χώρος δαιμόνων βράζει Πλουσίου φαλέρνου ο καπνός Τις κεφαλές βαρένει Των σύμποτων Μα ξύπνιο αυτή Η ιροδιάς σπλαγιάζει Στου χαρέμιου το πάτωμα και απόγεια να ανεβαίνει Του Γιωχανάν την κάταρα γρικάει Που τη φρενιάζει Κι όπως νεροκαμένη οχιά Με σημερνή, τη γλώσσα Έτσι μόσα τα κάλη τη Μάλα στολίδια τόσα Μες στο συμπόσιο πετά Τη θραψερή σαλόμη δονή ταράθιμο κύμα Τη σάρκα φέρνει Με το χώρο Ματρίσβαθα στη φυλακή του Ο τρόμι σε χάρου μήνυμα ο Ναζίρ την κεφαλή του γέρνη Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.